Jesus! No, Μόνο 20 έχει κλείσει ήδη 5 Πάμε άλλα 15 200 χρόνια πρωθυπουργό. Να μην βγάλουμε ποτέ άλλον πρωθυπουργό Να μην ξανακάνουμε εκλογές Δεν υπάρχει λόγος Εδώ είναι οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη Οι οποίοι είδαν τον πρωθυπουργό τους Χάρηκαν πάρα πολύ Φώναζαν τρεις ήταν Ρυθμικά Μητσοτάκης Μητσοτάκης αυτοί που φώναζαν Ήταν και άλλοι εκεί που λέγανε τα καλύτερα Σ' αγαπάμε Τη Κούκλο τον είπανε, είχε ένα θέμα με το οίκ αυτός δεν πήγαινε στον οφθαλμίατρο. Και διάφορα τέτοια αυτά που γίνονται συνήθως, έχουμε και περίοδο, αυτά τα για υπόλοιπους, πάνε και τους αγκαλιάζουν, τους λένε πολύ ωραία λόγια, τα πιστεύουν αυτοί και προχωράει η ζωή πάρα πάρα πολύ όμορφα. Έτσι όπως την Είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Και αυτά τα πρωτεία θέλω να τα κρατήσουμε στις ευρωεκλογές Πάρτα να μη σταχρωστάω <σίλωση> <θέλα, σίλωση> <τίποτα. σίλωση> <σίλωση> <σίλωση> <σίλωση> <σίλωση> Αυτό εδώ έχει πρόβλημα με τα μάτια του ο κύριος που τον χαρακτήρισε ομορφόπεδο παλίκαρο και είπε και πεθαίνω για σε ένα δεν πεθάνεις για τον Μητσοτάκη για ποιον άλλο λόγο να πεθάνει κανεί, αξίζει πραγματικά να φύγει έτσι σαν ήρωας αυτός ο ψηφοφόρο και πριν τις εκλογές αν γίνεται και να πεθάνει για τον Μητσοτάκη αυτά τα πάρα πολύ ωραία είναι πρώτο κόμμα Στην κεντροδεξιά στην Ευρώπη και ζήτησε να τα πρωτεία να τα κρατήσει, του τα δώσαμε με κάποιο τρόπο, όμω, τρίζει καρέκλα του, γιατί έχει κάνει ελάχιστα για του συνταξιούχου, έρχεται ο άλλο ο Κυριάκο και ανακοίνωσε μια μικρή αύξηση στι συντάξει. Μπορούν να δοθούν 3 με τέσσερα χιλιάρικα συντάξει εδώ, σε ένα χρόνου χρόνο, 8 μηνών 9 μηνών. Μπράβο. Μπράβο. Από τώρα που μιλάμε. Από τώρα. Θα γίνουν εξορίξει. Αύριο με... μπορεί να κάνει εξώξει. Με χιλιάρικα συντάξει εδώ, σε ένα βάτος χρόνου 8 μηνών-9 μηνών. Έχουν βγει τα σεισμικά. Η PGS τα έχει κάνει από το 2009. Τα κατάσταση στη Βουλή. Εγώ, φάκελο ολόκληρο. Είναι έτοιμα. Η Κύπρο βρήκε 4 τρισεκατομμύρια κυβικά. Τα βρήκε. Στο οικόπαδο έξι. προχθέ, καινούργιο κοιτάσμα. Και δεν μπορεί να τα βρει η Ελλάδα, προχθέ, καινούργιο κοιτάσμα. Είχε κάνει μια φανουρόπιτα η Κύπρο προχθέ και ξαφνικά τι βρήκε. Τα κοιτάσματα, τα επιπλέον κάτι δισεκατομμύρια κοιτάσματα. Δεν έχει ανεβάσει στην επιφάνεια τη θάλασσα τίποτα. Η Κύπρος. δεν έχει σημασία. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκο Βελόπλο ισχυρίζεται ότι όπω προχθέ τα βρήκε η Κύπρο, μπορεί αύριο μεθαύριο να τα βρούμε κι εμεί. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Και τι θα γίνει, τι θα γίνει τα κέρδη. Από αυτά τα κοιτάσματα, που δεν ξέρουμε ακριβώ πόσα είναι, και βεβαίω δεν βγαίνουν και την επόμενη μέρα. Θέλουν κάποιε διαδικασίε, θα έρθουν κάποιε εταιρείε, θα πάρουν το 90%-95% των κοιτασμάτων και ένα 5% ω ψίχουλα θα μοιραστούν εδώ, στα λαμόγια τη χώρα. Οι συνταξιούχοι που ελπίζει ο Βελόπουλο να πάρουν κάτι δεν θα πάρουν τίποτα απολύτω, τα ξέρουμε όλα αυτά. Παρόλα αυτά ο ίδιο έταξε μια μικρή αύξηση στι συντάξει. Εκεί που παίρνει τώρα 6, 7, 8, 9 εκατοστάρι, θα πάρετε 3.000 και 4.000 σύνταξη. Δεν ανακοίνωσε αύξηση μισθών. Μόνο συντάξεων. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα περνάνε καλά από τα κοιτάσματα και οι συντάξει, αυτέ οι πενιχρέ, οι πολύ μικρέ, θα γίνουν επιπέδου 3.000 και 4.000. Τυχεροί συνταξιούχοι, μπράβο. Αυτά τα λέει ο Βελόπουλο, ο οποίο τότε με το σώρο που μα έλεγε τα 600 δι, τον υποστήριζε. Είχα μια οικογένεια, οικογένεια σώρα και δίνει στο ελληνικό δημόσιο ομόλογο αξία 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Το ακούσατε το νούμερο. 670 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντίκρισμα χρυσού. Παρακαλώ, είναι μια ολόκληρη ιστορία που την ψάχνω εδώ και πάρα πολλέ μέρε. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα. Πιστέψτε με, 33 δισεκατομμύρια ευρώ συνέλληνε. Είναι τεράστιο το ποσό. Τεράστιο. Και δορίζει στην Ελλάδα ένα ιδιομόλογα αξίας 670 δις ευρώ. Ένα σώρος λοιπόν θέλει να μα ισοπεδώσει και μια οικογένεια σώρα λέτε να μας σώσει. Πολύ απλά, πολύ μετρημένα ε, θα πάρετε τα 3.000, τα 4.000 συντάξεις, ανοιχτείτε, επενδύσετε, θα δίνετε και στα εγγόνια. Σοκολάτε, πολλέ. Θα τα πεθάνετε τα έρμα από το ζάχαρο. Όμω, εδώ τότε μας έλεγε ότι ο σώρος που είχε έρθει και έλεγε τα 600 δολάρια Ο υπολογισμός σε ευρώ ήταν 33-3 33-3 Είχε μια οικογένεια Πολύ προκομμένη αυτή η οικογένεια Και θα τα έδινε εδώ στην Ελλάδα Δεν τα δεχτήκαμε τότε Όπως τώρα δεν ψάχνουμε για τα κοιτάσματα Και μείναν αυτά τα 33-3 Που είναι προϋπολογισμοί χωρών Όχι αστεία Ε, μείνανε ε, στα ζήτητα. Και εμεί εδώ τώρα είμαστε στο σούπερ μάρκετ με τα πα που κάνει ο Μητσοτάκη. Σύμπλημ 5. Η βενζίνη καβάλισε τα δύο ευρώ, έπεσε στο 90. Με αυτή τη μιζέρια την κλασική που ξέρουμε όλοι. Α φύγουμε από αυτά τα οποία είναι πολύ πεζά και στενάχωρα. Γιατί χάσαμε έτσι τσάμπα. 33-3. Θα ήμασταν όλοι πλούσιοι και δεν θα χρειαζόταν και τα κοιτάσματα για να έχουμε 3.000 ευρώ σύνταξη. Α πάμε σε κάτι άλλο λίγο πιο φιλοσοφικό πότε ξεκίνησε μάλλον τι έτος έχουμε σήμερα φέτος ξέρετε όλοι είναι το 2024 που σημαίνει 2024 χρόνια πριν τι έγινε Τι έγινε; ξέρετε τι έγινε η γέννηση του Ιησού μας υπάρχει ο Ιησούς αυτό θα το ακούσουμε τώρα ως μια ανάλυση η οποία ανάλυση είναι για απαντάει στο ερώτημα αν υπάρχει Ιησούς αλλά το ξεκινάει ο Σιν ο Τράπερ για να αποδείξει ότι κάποιοι άνθρωποι Την ώρα που γεννήθηκε ο Ιησούς, α, έβαλαν τα ρολόγια και μέτραγαν. Πιστεύεις ότι πριν 2024 χρόνια όλοι αυτοί που αποφάσισαν να ξαναξεκινήσουν να μετράνε τον πλανήτη από το μηδέν είναι τα καθυστερημένοι. Σήμερα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για ένα πράγμα ούτε για το τι παπούτσια θα φορέσουμε, ούτε για το πιο απλό. Φαντάσου τώρα όλο ο πλανήτης να συμφωνήσει ότι προ, πρέπει να ξεκινήσουμε να μετράμε από το μηδέν όντως. Εδώ λοιπόν τι μα λέει ο boy, είναι ο γνωστό τράπερ, είναι πολύ ωραίο που όχι μόνο τραγουδάνε απαυγάσματα μουσική αυτά τα παιδιά, έχουν και πολύ ωραίε απόψει. Ότι συντονίστηκαν οι άνθρωποι τότε, το έτο μηδέν, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς μα, και μηδένισαν κάποιοι άνθρωποι, πολύ σοφοί, και μπράβο του και συντονίστηκαν, όλοι οι σοφοί του πλανήτη, και μηδένισαν εκείνη την ώρα τα ρολόγια, τα ημερολόγια, τι άλλο είχαμε, μηδενίστηκαν και από τότε ξεκινάμε και μετράμε. Τα έτσι όπω ξέρουμε και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Όλο αυτό έγινε δηλαδή στη Φάτνη απ' έξω. Είχαν έρθει εκτό από του μάγους και κάτι ειδικοί, αυτοί οι πολύ σοφοί άνθρωποι τη ανθρωπότητα τότε, με το που είπαν μέσα από τη Φάτνη it's a boy, boy. αμέσω πατήσαν τα ρολόγια ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη και έτσι έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Όλοι αυτοί που ξεκίνησαν να μετράνε από το μηδέν πριν 2024 χρόνια, που ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στην ιστορία Ιστορικά πολύ σημαντικοί άνθρωποι που, το απο... που πήραν αυτή την απόφαση ήταν καθυστερημένοι. <laughs> Οπότε, θεωρείς δηλαδή κάθε φορά που εσύ ανοίγει το χαλεντάρι σου και βλέπεις ότι είσαι το 2024, είσαι καθυστερημένος. Δεν είμαι, bro. Όχι. Λοιπόν, εξηγεί το εξηγήσω Οπότε, με λίγα λόγια και πολλά, Jesus is real. Με λίγα λόγια και πολλά Jesus is real Αυτό ακριβώς Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά ε, Να τα κρατήσουμε Και έτσι μάθαμε ε, Ταυτόχρονα προντώνει ότι υπάρχει ο Ιησούς Καλά αυτό το ξέραμε το έχει Λουκά Το ξέρουμε φαίνεται Το βλέπουμε ότι μάλιστα εντό ημερών προβαίνω σε μια πρόβλεψη Θα σταυρωθεί Αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Το άλλο που μάθαμε και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πώ ακριβώ ξεκίνησε να μετριέται ο χρόνο, ο πλανήτη από τότε. Και αυτό το έκαναν κάποιοι σοφοί εκείνη την ώρα όμω. Και προχωράμε με βάση αυτό το ημερολόγιο. Έτσι θα πάμε σήμερα. Γιατί έχουμε τον Βελόπουλο που λέγεται 33-3. Έχουμε τον Βελόπουλο που σα είπα θα πάρετε 3.000 σύνταξη. Έχουμε τον Μητσοτάκη που λέει πάντα αυτά. Έχουμε του άλλου υποστηρικτέ του Μητσοτάκη που τον βλέπουν ω ομορφόπεδο παλίκαρο και φωνάζουν Μητσοτάκης, Μητσοτάκης αυτή είναι η χειρότερη κατά τη γνώμη μου από όλους αυτούς και συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα με την Εφηθόδη η, η φωνή η δικιά μου είναι θεραπευτική ε, μου το μέχρι και ειδικοί άνθρωποι το εξωτερικό και όσοι μακούνε δεν παίρνουν φάρμακα. <Τι>, η φωνή η δικιά μου είναι θεραπευτική Όσοι μ' δεν παίρνουν φάρμακα. Δεν είναι κινέζικα. Αυτά τα τελευταία. Η φωνή της τότε είναι φάρμακο. Το ακούσαμε και αυτό. Το λέει η ίδια και τον εαυτό της. Εδώ στο τέλος είπε «Πείτε αντί στα τα και στα εντόμα». Που μπαίνουν στο σπίτι. Τι είναι αυτό, σε συνέχεια τον προηγούμενων ε, δεν υπάρχει μόνο παλαβομάρα στον πλανήτη γενικά το βλέπουμε και με πρόβλητέ εξελίξει. Υπάρχει τρομερή παλαβομάρα εδώ στον τόπο, το δικό μα, mm -hmm. Χαζομάρα, ατέλειωτη, δεν δε μετριέται με τίποτα. Και υπάρχει και μια φτύγια. Στο πλαίσιο αυτή τη φτίνια έβλεπα διαφημίσει στο Facebook. Όταν είμαστε εκεί, στα social media, βγαίνουν και κάποιε διαφημίσει. Παλιά, πολύ παλιά. Οι διαφημίσει είχαν. Ε, προσπαθούσαν με μια αισθητική άλφα, όχι ότι ήταν τέλεια αλλά εν πάση περιπτώσει το ψάχνανε ανάθεταν σε εταιρείε, κάνανε γυρίσματα με κάμερες το... υπήρχε κάποιος επιμελητής να φανεί μια αισθητικά καλή διαφήμιση για να πάρει και το προϊόν λίγο από την αισθητική της διαφήμισης και υπήρχαν και καλές φωνέ. υπήρχαν εκφωνητές, επαγγελματίε, υπάρχει και που πάνε πληρώνονται οι άνθρωποι, παίρνουν ανάσες κάνουν μαθήματα ορθοφονίας για να σε πείσουν με, το φωνή, με τη φωνή με το χρώμα να αγοράσει το προϊόν αυτά last year τώρα τα βάζουν, έρχονται τα προϊόντα από την Κίνα, όλα και βάζουν στα συστήματα του Google το μεταφραστή, μια κοπέλα που βάζουν και εμεί εδώ κατά καιρούς και κάνει ακριβή μετάφραση του ξένου κειμένου όποια είναι η γλώσσα στα ελληνικά, έτσι λοιπόν έπεσα στα, στη διαφήμιση για τα εντόμα τα έντομα δηλαδή, που πρέπει να ε, τα κάνουμε κάτι γιατί είχε μια πρόσφορα, πρόσφορα 50% και ήταν πολύ χρήσιμο όλο αυτό. Πέιτε αντί ως τα κοουνούπια κάι όλα ενοκλέτηκα εν στο σπίτι. Μέτενε ακατόλικε μαγνέτη και κοουνούπιέρα takie toma ten apotele un pleon problema. Metatreps tetora ten aple kurtinas asemia tele automatekunupiera pukratai macria ola ta entoma kae katistata i koris trupes. Harestos escuros magnetes do pleicio, kanena entomo e puli den time poresena empesto esoterico tu spitiuga i filtrare i epices zesto aeragiana kanete o ekonomia ton klimatismo. Para la bete tentoras to spiti as meprósfora ek toses penenta to i secato, dorean apostole kae plerome me Πρόσφορα, είναι επίσης χρήσιμα και αυτά, τα εντόμα καί δε, και δεν θα έχει τρούπες, όπως, όπως το είπε. Έτσι λοιπόν η φτίνια, ένα δείγμα της φτίνιας, πολλά δείγματα υπάρχουν, κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάξτε στη τηλεόραση, κοιτάξτε στη γειτονιά... Κοιτάξτε τι κυριαρχεί στο αυτό που λέμε δημόσια σφαίρα, δημόσιο λόγο, στα τραγούδια, στην τραπ που ακούσαμε πριν και τι απόψει. Οπότε φτάνει και στι διαφημίσει μέσα από τα social media. Όχι όμω μόνο εκεί, συνεχίζουμε. Γιατί μια μέρα λείψαμε και μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Έχει κατηγορηθεί καθηγητή πάνω στην Αλεξάνδρου πολύ για σεξουαλική παρενόχληση. Πήγε να απολογηθεί βγαίνοντα, κάνει δηλώσει στου δημοσιογράφου. Κάνε αυτά που σα Ένα... κατηγορούν. Τίποτα είμαι αθώος. Εγώ πήγα για να κάνω καταγγελία και δέχτηκα επίθεση από το τελευταίο που μπορώ να σα πω ότι η κατάσταση υγείας μου. Δεν είναι πολύ καλή, πρέπει να πάω για εξετάσεις. Είναι το εξής. Στου βουρκο μέσα θα... να κάνετε, κύριε. τα θα... νερά Ποια γλώσσα μου μιλάνε Αυτοί που μου ζητάνε Να θα μιλώσω τα νερά Ρα... Για το καλό της πατρίδας και το να τόπο να κάνετε, αυτού κύριε. πρέπει να τελειώνουμε με τη βρωμιά Πολύ καλά τα λέει εδώ και ο καθηγητής, διδάσκει παιδιά αυτό τώρα, Ελληνόπουλα κανονικά φοράει και το καπέλο του εκεί και όταν λέει το τραγούδι του Ξαρχάκου το του εξουλιούς, το έχει σκότωσε εδώ μεταξύ, δεν έχει σημασία, λεπτομέρεια ε, όταν το λέει φοράει και ένα καπέλο, ανήκει τα χέρια εκεί Ε, ήταν οι επίσημες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, το ίδιο κλίμα που παρακολουθούμε από την αρχή της εκπομπής. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε με τον Πρωθυπουργό όμως, αλλάζουμε πίστα, πάμε πιο ψηλά. Παίζει πολύ το θέμα τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες μέρες ειδικά του σχολικού μπούλινγκ. Έχει βγει και ένα βίντεο από το Υπουργείο Παιδείας και αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτά τα θέματα θα λυθούν με αποβολές η Χούντα τα έκανε αυτά η προχουντική περίοδος τα έκανε αυτά η μεταχουντική περίοδος γενικώς προσπαθούσαν την ε, ε, παθογενή συμπεριφορά των νέων ανθρώπων και τότε αλλά και τώρα να την αντιμετωπίζουν με αποβολές με τιμωρία δηλαδή χωρίς να διαρευνηθούν οι αιτίες χωρίς να υπάρχει ίχνος πρόληψης ημέριμνας να δουν γιατί κάποια παιδιά ε, στρέφονται προς τα εκεί γιατί εντάσσονται σε ε, Ε, ομάδες που πάνε και βιοπραγούν και χτυπάνε άλλα παιδιά και τα γυρίζουν στα, στα κινητά και τα ανεβάζουν, όχι δεν απασχολεί καθόλου όλα αυτά τα αφήνουν πέξω και Όποιο συλληφθεί να κάνει κάτι σχετικό, αποβολή όπως συνέβαινε πάντα αποβολή, τιμωρία, κατασταλτική μέθοδος Δεν είχε πιάσει ποτέ ούτε τώρα πρόκειται να πιάσει που είναι και χειρότερα τα πράγματα Δεν έχει σημασία Όλο αυτό και το βιντεάκι ενεργοποίησε μνήμες στον Πρωθυπουργό μας Ο οποίος και αυτός έχει υποστεί bullying Όχι από την οικογένειά του Έχει υποστεί bullying στο σχολείο Και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς bullying έχει υποστεί ο ίδιο θα είπε Και για ποιο λόγο κυρίω έχει υποστεί αυτό το bullying Όταν είδα το βίντεο Ε, ε, ε, ήρθαν και σε μένα πίσω κάποιες ε, αναμνήσεις και μένα μου πετούσαν την τσάντα από το, από το παράθυρο ε, Ήτανε αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές Άρα δεν μου είναι αυτό το οποίο είδα κάτι το οποίο μου είναι ε, ασυνήθιστο ε, ή, ε, ή ξένο Ήτανε χαβαλές τότε Τώρα, ό,τι κάνουν δεν το κάνουν του καλού μαθητέ. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο κριτήριο. Αλλά μα είπε όλο αυτό και του ήρθαν πίσω οι αναμνήσεις όπω είπε επειδή ήταν καλό μαθητή και του πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Αυτά συνέβαιναν τότε, τραυματικά παιδικά χρόνια. Τη συμπάθειά μα, καταλαβαίνουμε, κάποια από αυτά τα πληρώνουμε κι εμεί τώρα ω λαό. Το βλέπουμε όλοι. Όμω, του πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο, ενεργοποιήθηκε στη μνήμη του και γι' αυτό. Ε, λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο κυβέρνηση βεβαίως ε, και ο κύριο Περακάκης θα βγάζει όλα αυτά σε πέρας να παραμείνουμε λίγο στα, όχι στα Παλαβά, είναι ναι, είναι Παλαβά δεν είναι έτσι όπως τα προηγούμενα τόσο Παλαβά έχουμε του πλημμυροπαθεί πάνω στην Θεσσαλία η πλημμύρα έγινε Σεπτέμβρη, η Σεπτέμβρη νομίζω όλα έχουν πάει καλά Αρκετοί κάτοικοι από εδώ πέρα που το νερό έχει φτάσει πάνω μέχρι όλα τα σπίτια βρεθήκανε να τους έρχονται καθαριστικά το ένφερα και να τους δάνει να πληρωθούν μάλιστα και η πρώτη δόση τέλος Απριλίου Αυτό το πράγμα είναι ντροπή Εκεί hey. πέρα που μας φορστούσανε μας πήραν και το βόδι <Ρι <Ρι Δεν φτάνει που τα χρήματα που πήραμε ω τώρα είναι κουτσουρεμένα. Δεν φτάσανε ούτε για δείγμα για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τι περιουσίε μα, τα σπίτια μα κτλ. Μα ζητάνε να πληρώσουμε και ένα φόρο που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί με υπουργικέ αποφάσει. Και τέτοιο ότι για τρία χρόνια θα υπάρχει απαλλαγή από τι πλημμυρισμένε περιοχέ. Ναι, σιγά. Τους ήρθε έμφυα πάνω στους πλημμυροπαθεί, τα σπίτια κάποια είναι ακόμη με στο νερό και τους ήρθε έμφυα. Και σιγά μη μασίσουμε εμείς εδώ το κράτος των Αθηνών, από τη σκηνοθεσία όλη αυτή με την πλημμύρα, ότι τάχα μου πλημμύριζαν τα σπίτια τους, ότι μπήκε το νερό μέχρι και το ταβάνι και διάφορα άλλα τέτοια. Όχι, θα πληρώσει κανονικά. Σπίτι έχεις, υπάρχει, υπάρχει το σπίτι, υπάρχουν τείχοι, παράθυρα, μπορούν να είναι και. και Και όταν φουγκαρίζει, δεν πραγμάνω το πάτωμα. Δηλαδή, τι κάνει η νοικοκυρά ή όποιο φουγκαρίζει στο σπίτι, κάνει αίτηση ακύρωση του έμφυλλο επειδή έχει λίγο υγρό κάτω. Όχι, θα πληρώσει, μπορεί να είναι παραπάνω. Το κράτο λειτουργεί, είναι αυστηρό, έχει κανόνε, έχει πλαίσιο. Αυτό θέλω να πω. Και να μην περιμένουν ειδική μεταχείριση οι πλημμυροπαθεί τη Θεσσαλία. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Η κυβέρνηση μα έταξε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνανε μα είχε πει ότι δεν θα, θα πληρώσουμε ένφυα, θα ανασταλούν για τρία χρόνια τουλάχιστον. Η Θεσσαλονίκη καλωσόριζει τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον πρωθυπουργό που μετέτρεψε την χώρα μας από ουραγό σε πρωτοπόρο σε όλη την Ευρώπη. Ο πρωτοπόροι είμαστε σε όλη την Ευρώπη και ο Economist μα έχει γράψει πρώτου. Είμαστε πρώτη χώρα, μα ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό θα πάνε οι πλημμυροπαθεί να πληρώσουν και τον ένφια. Του είχε πει η κυβέρνηση για τρία χρόνια. Το πίστεψαν οι άνθρωποι, πορεύτηκαν με αυτό και τώρα βγαίνουν στα κανάλια μπα και καταφέρουν να μην το πληρώσουν, κάνοντα το γνωστό σταματά που κάνουν όλε οι ομάδε. Θα νιώθουν αδικημένε σε αυτόν τον τόπο, μήπω κερδίσουν και κάτι. Μια άλλη ομάδα αδικημένων είναι συνταξιούχοι. Μέχρι να Βελόπουλο. Και, να, και πρέπει να ψηφίζετε Βελόπουλο, ξέχασα να το πω πριν Αφενό γιατί θα σας δώσει 3.000 ευρώ σύνταξη τον καθένα, άμεσα γιατί προχτές η Κύπρος βρήκε άρα να ψάξουμε και εμείς την άλλη εβδομάδα, μπορούμε να έχουμε εδώ πετρέλαιο να μυρίζει, εκτό από την αφρικανική σκόνη να έχουμε και τους, τις αναθυμιάσεις κάτω στην Κρήτη από τα, τα πετρέλαια και τους υδατάνθρακες που έλεγε ο καμένος τότε Ε, ψηφίστε όμω, Βελόπουλο, αξίζει πραγματικά γιατί τον βλέπω έτοιμο να κυβερνήσει. Έχει και ανωδικό ρεύμα, συγχύζεται με αυτό η Νέα Δημοκρατία και του βγάζει διάφορα. Εμεί εδώ πάντα ήμασταν συνεπεί. Αναδεικνύουμε τις, ε, τη σοβαρή διάσταση του Βελόπουλου ω πολιτικού, ω οντότητα πολιτική και ω κυβερνητικών δηλώσεων και υποσχέσεων. Π.χ. οι 3.000, αυτό που ακούσαμε πριν. Ε, οι συνταξιούχοι λοιπόν μέχρι να πάρουν τα 3.000 προσπαθούν να κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού για να εξυπηρετηθούν στα ιατρία με τα θέματα που έχει κυρίω ένας συνταξιούχος. Ένας από αυτού ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης είναι ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας. Πριν λίγο καιρό, ενάμιση δύο μήνες, είχε από εκπομπή του Παπαδάκη, νομίζω στον Αντένα, είχε πάρει τηλέφωνο να κλείσει, όχι το Open, το Open, είχε πάρει την πρωινή του Open, είχε πάρει τηλέφωνο να κλείσει ε, ραντεβού σε αυτό που λέμε οίκα. 14884 Conan. αριθμός τηλεφωνικού ραντεβού του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας παιδί 1,31 ευρώ το λεπτό σας συνδέουμε αμέσως καλή σας ημέρα καλή σας ημέρα να σας πω το άμπτα μου γιατί ψάχνω να βρω οφθαλμίατρο μισό λεπτά κύριε 12. το τι όνομα είναι Κάντας Αριστοτέλης Ο Οφθαλμίατο, σε ποια περιοχή θέλετε. Στην περιοχή του Πειραιά, στο κέντρο υγεία που είναι στην πλατεία τη Δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμα ραντεβού. Τι δεν υπάρχει, παιδάκι. Δεν παιδάκι. Θέλω να πάω σε οφθαλμίατο. Τι δεν υπάρχει. Πότε Είσαι υπάρχει να πάω. Δεν υπάρχει διαθέσιμα ραντεβού. Ε πότε Είσαι πρέπει και... να κλείσω. Μέχρι και 26 Απριλίου είναι δεσμευμένα. Ε, τι να κάνω εγώ, αγαπητοί μου, τι να κάνω εγώ, πού να πάω. Στο οφθαλμίατο, το μάτι μου. Κάποια άλλη περιοχή. Πού να βρω περιοχή. ξέρω εγώ πού να πάω, στην Αθήνα να πάω θα βα... καλέ... Θέλετε να δούμε ακαδημία Στην Αθήνα να πάω, να τον πειρά, Για πέσε θα μου εκεί. Να Για πέσε μου εκεί ακαδημίας 3 Απριλίου, 12 η ώρα mm. θέλετε Και πριν το Πάσχα Ναι ναι κλείστε μου το ραντεβού. κλείστε μου γιατί πρέπει να πάω Αυτό που κάθε συνταξίγος θέλει έναν γιατρό Στην πόρτα της πολυκατοικία του Πρέπει να το δούμε Αχάριστος λαός, αχάριστος κόσμος Αυτό είχε γίνει πριν δύο μήνες Είχε γίνει live στην εκπομπή την πρωινή Πήρε, δεν, Το πρώτο στον Πειραιά ήταν 26 Απριλίου Τελικά του κλείσανε 3 Απριλίου Στην Ακαδημία, στην Αθήνα Πήγε χτες στο στούντιο Πάλι ο κύριος Κάντας και είχε πάει Στο ραντεβού που είχε κλείσει Μέσω τηλεόραση. Και φεύγω ο φουκαρά τον Απρίλιο, ακούσατε με λιγάκι. Πάνε, και φεύγω ο φουκαρά τον Απρίλιο, από τον πήρες. Πειραιά, από πήγε. τα καλύμια. Να πάω. Καταρχήν δεν μπορούσα να το βγάλω φωτογραφία, διότι εντάξει, χθε γιατρό. Και okay, ο άνθρωπο λοιπόν τι είχε βάλει. Πήγε, πήγε σε... ναι, τι είχε βάλει ο γιατρό. Είχε... Τι είχε βάλει ο γιατρό λοιπόν, είχε βάλει μια πινακίδα ο άνθρωπο, ότι αποσιάζει σήμερα, διότι τον έχουν ασχίνει στο Ιατρεί τη Έλληνα. για πάει ο άνθρωπο εντάξει να κλείσει καινούριο ραντεβού ο Κάντας καινούριο ραντεβού πόσοι άλλοι ήτανε ήταν άλλα 35 άτομα δηλαδή κάπου όπα δεν μπορούσαν αυτοί 35 να πάνε στην Αίγινα να εξεταστούν από τον Πειραιά μετά πολλά βρήκε στην Ακαδημία έκλεισε το ραντεβού ήσυχο, νόμιζε ο κύριος Κάντας τώρα θα του λυθεί το θέμα στην Ελλάδα και θα πάει στο γιατρό χαρούμενος ότι τελειώνει είναι ένα όριο αυτό πρώτου ραντεβού ο πόνο. Και μετά του ραντεβού η γιατριά, σιγά Πήγε στο γιατρίο, βλέπει την ανακοίνωση ότι είναι στην Αίγυπτο, εξετάζει. Πώ βρέθηκε εδώ στην Αίγυπτο ο γιατρό, Κάποιο νοήμων από πάνω θα έκανε σχεδιασμού για το καλό του Έλληνα πολίτη, να πάμε εκεί να ενισχύσουμε το γιατρίο. Να τα αποτελέσματα. Αυτό και άλλοι 35, μήναν όμω με το παράπονο. Θα μπορούσαν να μπουν στο μετρό που έχουμε, φτάνει Πειραιά, να πάρουν το πλοίο, να πάνε στην Αίγυπτο, να του εξετάσει. Τα θέλουν όλα στα πόδια του. Αυτό. Είναι, πρέπει να σταματήσει και ορθώ η κυβέρνηση το σταματάει. Γι' αυτό αξίζει να φωνάζουμε όλοι. Μητσοτάκι, μητσοτάκι. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων. Οπότε, με λίγα λόγια και πολλά, Jesus is real. Jesus rises! Θέλω καταρχάς να πω κάτι. αντίο στα κοουνούπια, Κάιο, εντόμα στο σπίτι. <σομίου> Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Με τη νέα καθόλικη και κοουνουπιέρα, <σομίου> Τα εντόμα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Αποστόλε, καί, πλερόμε, με Εδώ είναι η Νοφρένια. 2, 11, 10, 80, 80, τηλέφωνο επικοινωνία. Mm. Και α, ή, έχουμε mail. <laughs> Κάει, πώ το λέει. <laughs> το πείτε, το λέει πέιτε. Ράντιο, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα. Ε, τα βλέπω εγώ εδώ ε, μπροστά και μου τη λέει και ο Δημήτρης πριν τε, ναι. ο ένας από τη Θεσσαλονίκη που του φωνάζει ο Μητσοτάκη πεθαίνω για σένα μου λέει εδώ ο Δημήτρης ο φίλος μας ε, μου λέει δεν συνέχισε το στίχο που λέει και ας είσαι απάτη <laughs> δεν, το συνέχισε, όντως, δεν το συνέχισε κατάλαβε μάλλον και ο ίδιος αυτός που του φωνάζει πεθαίνω για σένα ε, να μην πει το άλλο έμεινε μόνο στο... Στο πεθαίνω για σένα. Ε, είπαμε τις συστάσεις, ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, διαφημίσεις και μετά θα έρθει να δώσει προσκλήσεις για τη σημερινή του παράσταση Οποστόλης. Γεια σα, καλιά μου. Γεια σα, Τι κάνει. Καλά, εσύ, είσαι σκέφτομαι εδώ. Μπράβο, καλά κάνει. Oh. Έτσι περνάει η μέρα. Πώ να περάσει η Ήθελα τώρα να ρωτήσω αυτόν τον ελληνικό λαό. Γιατί για τα πάντα. Λεφτά υπάρχουν. Μιζέρια, μιζέρια. Αυτό, μιζέρια. Τι Περιπολικά δω υπάρχουν. Περιπολικά Ασθένο... και λεφτά υπάρχουν. Ναι, αυτό το έχουμε καλύψει. Και αυτέ Όμως. Ναι, υπάρχει ένα λεξικό. Θέλω να πω η λύσει υπάρχουν. Αυτό είναι το βασικό. Στην πραγματική σκέψη και να τα βλέπει τα πράγματα λίγο πιο την καλή τη Δεν είναι. Η μιζέρια, αν δεν είχαμε τη μιζέρια, αυτό έχει ο Έλληνα. Αν δεν είχαμε τη μιζέρια, τι καλά.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 Γεια σου, Ποστολίμου. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Εγώ ψηφίζω για την Ευρώπη, Αλέν Τελών, Σοφία Λόρεν. Και εγώ ψηφίζω για την Ευρώπη, μηνυμαστεί. και εγώ, Άλέν Τάλων. Α, μπράβο, μπράβο, μπάζει να ψηφίσουμε το ίδιο, Όχι, εγώ Όχι, Όχι, Όχι, Είμαι Άλαν. Εσύ είστε εντελόν, εγώ είμαι Άλαν Τάλων. Κι εγώ, Άλαν Τάλων θα γίνω.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 Ναι, είναι κάτι παλιό που λέμε, αυτά τα, τα κολοκλωρίζια. Βιώνει κάτι ξέρεις. Καλύτερο. Αυτά πρέπει να τα ξυλώσεις, αλλιώς γαμάει το δέντρο. Αυτά τα κολοκλωρίζια. δεν είναι τίποτα τυχαίο. Α, ah, καλώστονα. Καλώς με, καλώς με, καλώς με. Καβλώστονα. Κα... Με. Δεν έχουμε θέμα. Να φέρε πω. Έτσι, βγαίνει το γουρλό, το δρακουλτεκνό και ζητάει ότι είναι το ψήφο τη Ευρωπαϊκή. Όμω, μπερδέβαιε, μπερδεύεσαι. Δαρακλοτεκνοί μπερδεύεσαι, είναι το άλλο, το μικρό. Έ, εντάξει, μόλι συγνώμη. Ολιά και έτσι Ναι, αλλά κατά. δεν θέλω να μπερδεύουμε τι ένιε. Ο μεγάλο περίπατο είμαι εγώ. Κατά. <laughs> λοιπόν, <laughs> <laughs> εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Βγαίνει αυτό ο παπάρα τέλο πάντων, και γυρνά είναι και λέει ότι να δώσει ξύφωση στη νέα δημοκρατία να πάνε μπροστά, την Ελλάδα μέσω Ευρωβουλή και το ένα και το άλλο. <laughs> Θα την ξανακάνουμε. Μπλε όλη την Ελλάδα στις ευρωεκλογέ στι 9η Ιουνίου. Κακάντα! Ιτάει αυτό που έχει καλύψει ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δικό το άτομο, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί και το άτομο έχει αξία, Θα πρέπει να είναι μέσα μαζί με άλλου τόσου. Α, δεν ξέρουμε κάτι. Δηλαδή, εντάξει, οκ, από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει. Οκ. Okay, εντάξει, πάει το διάλειμμα, δεν γίνεται αποδεκτό, αλλά πάντα παρακάτω. Αυτοί που θα πάνε να τον ψηφίσουν και θα του δώσουν.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 Αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Θα βγάλει και νέο εισιτήριο αυτό για το εσύ, έχει κόψει τόσα Πιο παλιά σαν Υπουργός Υγείας και βάλει εισιτήριο 25 ευρώ, τώρα τι θα κάνει Κοίταξε να δεις, υπάρχει ακρίβεια, πρέπει να το καταλάβεις το. Υπάρχει ακρίβεια, αν χρειαστεί να πάει παραπάνω, θα πάει παραπάνω, τέλο. Α, ωραία Σ' άρεσε ε, ε, Όχι, δεν μ' άρεσε Εσ άρεσε, δεν σ' άρεσε αυτή είναι η κατάσταση Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα όχι απλά το πιο ισχυρό κόμμα στην Ελλάδα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Ή Ή σοδένι, Ή σοδένι. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και αυτά τα πρωτεία θέλω να τα κρατήσουμε στις ευρωεκλογέ. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Να σου πω... Να τα κρατήσουμε. Ναι, τα κρατάμε. Για τα εντόμα τώρα που έρχεται καλοκαίρι, έχει κάνει κάτι στο σπίτι. Επίρεπε να προσέξουμε <laughs> μουέ. μουέ. Τι, τι να προσέξουμε. Τα εντόμα. <laughs> έχει μια πρόσφορα, θέλω να την ακούσουμε. Εσείτες μαγνητικίες. Έχει πρόσφορα. Πέιτε αντί ως τα κοουνουπιακά όλα ενοκλέτικα εντόμα στο σπίτι. Με τα νέα καθόλικα μαγνέτη και κοουνουπιέρα, τα εντόμα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Meta trepszte teraz wena polecurtina zasemiatelna automatyczna, w której rapu krada i ma kryja ołata entomaka i ekatrzysta tajkorystrupes. Chares ta oseskurows magnetyz sto entomo e puli den taim poresina impe sto esoteriko tus kai filtrarei epises don zesto aeraci anaknete o ekonomias ton klimatismo. Para la bete teras stos pitiu me pros fora penenta to i sekato. Dorian Apostole kai plerome me antikatabole. Θέλω να δω του ανθρώπου που θα αγοράσουν επειδή πίστηκαν <laughs> από αυτή τη διαφήμιση. Ναι, αλλά δεν μπαίνει κανένα ντόμο και πουλεί μέσα. <laughs> είναι λίγο μόνο η Κύπρο, είναι ο αδερφό. Όχι, το τζε, εκεί που λέει τζε. Ναι. Εκεί ε, και G. ο χρωματισμό όλο το τραγουδιστό είναι εκεί πια κοντά. Ενώ τα λέει Κάι, Κάι, κάποια στιγμή είναι ένα Κέι, το λέει τζέ. Δεν άτεξε, είναι άλλο. Χάλο το μηχάνημα. Κάτι, κάτι έγινε. Εντάξει, να σου πω, έχει προχωρήσει η διαφημιστική ναι. αγορά γενικώ. Με σεβασμό. Μη διαφήμιση. Φαίνεται παντού. Όχι στο πόδι, στον αστράγαλο Ποιο πόδι, το πόδι ήταν παλιά <laughs> Βάλανε ένα λάπτοπ σε ένα καφενείο <laughs> Και ό,τι βρήκαν στο μεταφραστή της Google Πάρ' το, έλα στείλ το, βάλτο Καλό είναι, καλό είναι Εσύ σήμερα θα δώσεις για τα εντόμα Δεν θα δώσω για τα εντόμα και οι πουλοι Ε, θα δώσω για το Παραστασούι Επιτολικούι Πατούι Στα πρώτο στα ο Τούι <laughs> Η έξι πρωτούι που θα τηλεφωνισούι Στο 211-1080-880 Θα το λες κανονικά Ναι θα κερδισούι προσκλησούι Για σήμερα το βραδούι Στις Ενιούι το βραδούι <laughs> Αυτό, λοιπόν, από τώρα, οι έξι πρώτοι θα τηλεφωνήσετε. Μία μονή πρόσκληση για την παράσταση τη σημερινή. Επιτελικό πάτο Τσολιά Ενετσολιαμπάν στο Σταυρό του Νότου. Και θα έρθει μετά να μα πει του νικητέ του. Του νικητούει, εμεί ακούμε Κυριάκο Γιάννη ο οποίο μίλησε για τον τουρισμό και για του εργαζόμενου του τουρισμού. Και μια και είμαστε στην αρχή μια τουριστική περιόδου η οποία προβλέπεται και αυτή. Αγαπητέ μου λόγο να είναι εξαιρετική αν κρίνω ήδη από τον κόσμο ο υπάρχει στη Ρόδο θέλω και εδώ πέρα από τη Ρόδο να στείλω πάλι ένα μήνυμα και να ζητήσω, να απαιτήσω μάλλον και να ζητήσω, να απαιτήσω μάλλον ότι έχω το δικαίωμα να το κάνω από τους εργοδότες να φροντίζουν τους εργαζόμενους τους και να τηρούν απαραίτητα την εργασία Όταν είσαι πρωθυπουργός δεν ζητάς ούτε απαιτείς, νομοθετή. Και όταν δεν τηρηθούν τα νομοθετήματα για την προστασία των εργαζομένων, μετά έρχεσαι με αυστηρέ ποινέ, με ελέγχου, με μηχανισμούς μηχανισμού. Θεσπίζει, Δεν ζητά, ούτε απαιτεί. Γιατί το λάνσαρε ω μαγκιά. Ότι απαιτεί από του εργοδότε στον τουρισμό να φροντίζουν του εργαζόμενου, να διατηρήσουν τα δικαιώματά του εκεί, Γιατί ξέρουμε κάθε καλοκαίρι τι γίνεται στα νησιά, στο συγκεκριμένο χώρο. Και βγήκε εδώ ω πρωθυπουργό. Ζήτησε, απέτησε θα μπορούσε να το είχε λύσει το θέμα με το καλημέρα αλλά είμαστε ακόμη στην απέτηση και στο έτοιμα Λαό τώρα μέρος δεύτερον Τον κύριο εφοπλιστή θα μιλήσω λιγάκι που έχει βγει στον Dragons και μιλάει τον κύριο βαφιά Όλα τα βλέπει, Βέπορ. Όλα πολύ. τα βλέπει. Νέα γενιά εφοπλιστή τώρα το είδα αυτό. Να κάνει κάτι για τρία πράγματα. Πρώτον, τα μισά των πληρωμάτων. Όχι των καπεταναίων, εντάξει, καλά πάει εκεί. Τα μεσά των πληρωμάτων έχουν απαιτήσει κόστο ΕΟΚ που είναι στι κόστο Ελλάδο. Θεέ μου, τι θα πούμε όχι, για τον Dragons δεν. Μετά θα πούμε ποιοι Ένα. βγήκαν υποψήφοι, ποιοι πήραν ασυλία survivor. Τι, τι ζω, γιατί παρήγε. Βαπόρια στην Ιαπωνία, τι κάνει που μα βγάζει. Δεν τα παίρνω την Ιαπωνία, τα βαπόρια μας τα παίρνω την Περσία. Το βαπόρευα την Περσία, το βαμπόρια την Περσία. Το καλό ίδιο. το βαπόρεια έρχεται το από την Περσία. Το βαπόρια από την περσία. πιάστηκε στην κόρη ενεδία. Το πασιθαίο το έπνηξε η Απωνία. Το πασιθαία έχει τραβήξει τα πάντυνα. με το τώρα. Πνήγε και πνήγε Μετά εγώ, το Μαρκόνι δεν τον ακούει. Από την εποχή του Μάσσερμαν. Μαρκόνη... Αν ακούγανε και... το Μαρκόνι, θα τον αλλιώ στο και... Dragon's Den. Και... Δεν ακούνε όμως Έλα, γεια Γεια σα, Βασιλεία. Ακούω την εκπομπή μέσα στο YouTube Ωραία. και έχω να κάνω μια καταγγελία. Κάνε. Λοιπόν, κάθε φορά που πάει ένα πει ηχητικό του ΣΥΡΙΖΑ, πετάει το YouTube διαφημίσει. Να το. Τι διαφημίσει στην Ευρώπη, ευρώπη μα, Τι διάφορα, ρε παιδί να. μου. Διαφημίσει αμυγό του YouTube που δεν με ενδιαφέρουν. Δεν, δεν έχω ιδέα. Και μέχρι όμω να πατήσει το παράβλεψη, το skip που λέμε στο χωριό μου, περνάνε 5 δευτερόλεπτα, αλλά χάνεται το τι λέει το ηχητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό πώ ρυθμίζεται, πούμε, πέρα από το adblock. Αυτό είναι το Syrizo Stop. Εσύ θε να ακούσει τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Ε. Ναι, γιατί ένα ακροατή λέει από το Ρότερνταμ, Άμστερνταμ κάτι και είπε ο Θήμιο ότι τα περισσότερα ηχητικά λέει που βάζεται είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι κατά τη Νέα Δημοκρατία που αυτή Οπότε μένω εγώ με κενό ενημέρωση. Σωστό, τι δεν τα έχει. Κοιτά, υπάρχει ένα στο YouTube το είναι το Syrizo Stop, Syrizo stop και ο COVID τι δηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά είχαμε το κομμουνό stop. Ε τώρα είναι το, Α, το Syrizo Stop. Μάλλον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα χάσουμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Έλα. Σε και αυτά. Νορβηγό εδώ. Νορβηγό ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα καλέ. Λοιπόν, Ωραία χώρα ε... η Νορβηγία. Ωραία χώρα. Του καλύτερου παιδεραστές βγάζετε. Γάνετε και βγάζουν τώρα κάτι διαφημίσεις. Ότι ανά ξέρετε νοσούνε τα παιδιά και πρέπει να τα προσέχουμε. Αυτό. Άστε, να πάμε στο YouTube. Παντού βγάζουμε διαφημίσει.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 Ράζο μέσα μου. Αυτό. Έλα, πω πολύ. Έλα. Έλα. Έλα να Λε, πολύ με την Πάμπορεφ. Λογικό. Θέλω να φύγω μό... τα μου, θέλω να φύγω στην οικογένεια. Έτσι, να ζήσω, θα τη θυμούνται πάντα όπως ήταν. Έτσι λαμπερή, α πούμε, από τη φωνή που γνώρισαμε μόνο. Νομίζω ότι ήταν ο πιο νορμάλ άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο. Από όλου εμά που παίρνουμε τηλέφωνο συχνά. Ήταν ο πιο νορμάλ, ο πιο λαμπερό πιο... μυαλό εσένα και κάτι άλλους, ναι, σίγουρα ήταν. Και εμένα βάζω μέσα. Δεν λέω Μένα, το εγώ λέω ότι ο πιο άνθρωπος που τη λέξη, να σούμε, αυτή, η γυνέκα, αυτή. Είναι mm. καλά και να τη θυμούνται και να πάντα Ήρθε λοιπόν. Επέστρεψα. Ήρθα και εγώ σαν την Άνοιξη ε, Και έφερα αυτό που από yeah. Και οι νικητέ που κερδίσαν για τη σημερινή παράσταση. Παπαγρηγορίου. Δέσπινα Ηλιοπούλου Μιχάλη Βάνο Κωνσταντίνο Ριζά. Εριζά, Κωνσταντίνο Ριζά. Ναι, Ναι, Βάνο Μπάρμπα, Μπαρ, Βάνο. Θα μπορούσε να παίξει φάρσα αυτό. Βάνα μπάρμπα είναι αυτό και ε, το λένε Βάνο Μπάρμπα, προφανώ. Θα τον βρει. Θα τον βρει. Κωνσταντίνο Ριζά, λοιπόν και Νίκο Κουτρούλη. Κερδίζεται από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην παράσταση επιτελικό πάτο Τσολιά είναι Τσολιαμπάν στο Σταυρό του Νότου. Ξεκινάει 9. Ελάτε νωρίτερα. Η υπόλοιπη ticketservice.gr θα βρείτε ιστήρα και στην είσοδο και θα χαρούμε να σα δούμε αν. Μπορείτε να πατήσετε κι εσείς το ποδάρι σας εκεί πέρα από την τέλεια ε, οντότητα τη Θεοτόκο που πάτσε πρώτη. Όχι σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη, συγγνώμη. στο Σταύρο του, του Νότου. Ε, στο Σταύρο του ε, εντάξει, να σου πω. Έχει έρθει η Θεοτόκο. Τάξη και βική φλέσσα. Δεν βρίζω. Εγώ δεν <laughs> βρίζω. <laughs> Κοίτα, θα βάλω κάτι <laughs> κάτι δασίε. <laughs> Όποιο καταλάβει, κατάλαβε. Okay, Σορούει κι ο Λούι. Κιόλα. <laughs> ναι. <laughs> ναι. Να μην ξεχνάμε γιατί. Να μην ξεχνούμε. <laughs> τα εντόμα. Και το πουλί. <laughs> <το πούλι>. Ευχαριστούμε πολύ. <laughs> <όλοι. laughs> θα τα πούμε γενικώ. Να μην χαθούμε. Ε, το, ένα από τα θέματα που συζητάμε στην επικαιρότητα με αφορμή και την ε, πρόσφατη γυναικοκτονία στο έξω από το Τμήμα των Αγίων Αναργύρων και όλο αυτό που συνέβη εκεί είναι η αστυνομική και πώς ε, κατανέμονται οι δυνάμεις ε, για ποιου υπάρχει αστυνομία, ποιου φιλάνε κτλ. κτλ. Ένα ε, ε, θέμα που συζητιέται χρόνια σε αυτόν τον τόπο και πάντα έρχεται Ένα υπουργό και αποσύρει από VIP υποτίθεται Δυνάμει και τι ρίχνει αυτέ τι δυνάμει στην προστασία στι γειτονιές και στην προστασία του πολίτη. Παραμύθια. παρόλα αυτά, θα ακούσουμε ένα ωραίο παράδειγμα. Το δίνει ο κύριο Χαράλαμπος Σερμετζήδη, είναι αντιπρόεδρο στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτική Αττικής Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ξέρετε πώ είναι η δύναμη τη ασφάλεια τη Ελευθερία, Πώ άτομα είναι Όσοι είναι η δύναμη ενό υπουργού. Όση πόσο κόσμο στην ομιλία. Έξι άτομα. Πόσο κόσμο στην Εγώ θεωρώ το ότι αυτό έχει παραπάνω άτομα στην ε, υπό την προστασία Έχει, έχει πιο πολλού υπουργού, αν έχω τη μαφλιά. Και του ασφαλισμό. Η Ελευσίνα πόσο κόσμο έχει που ομοίτη το τμήμα αυτό. 30.000 κόσμου μαζί με την Μαγούλα 7 άνθρωποι 3. δηλαδή. 30.000 κόσμο. Και θέλει να μα πει τώρα εδώ ο αστυνομικό, ότι είναι το ίδιο. Οι 30.000 κόσμου που κατοικούν στην Ελευσίνα και στη μαγούλα με τον υπουργό. Δικαίω και στον Υπουργό πρέπει να έχουμε τους ίδιους αστυνομικούς που έχει μια ολόκληρη περιοχή Αυτές είναι οι αναλογίες, ε, το βλέπει κανείς και το ξέρει όποιος έχει γνωστούς αστυνομικού, αστυνομικούς Ξέρει τι ακριβώς γίνεται, κυρίως στα βράδια, στα προάστια της Αθήνας Τι δυνάμεις υπάρχουν και πως... Αυτέ κατανέμονται. Καλά κάνουμε στο ελληνικό κράτος, πρέπει να προστατεύει τους Έλληνες υπουργού. Ο ελληνικός λαός, οι 30 40000 50 60 εδώ και εκεί, δεν έχουν καμία απόλυτη σημασία. Ή έχουν τόσοι όσοι ένας μόνο υπουργό. Ωραία αναλογία. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Λαός τώρα, τρίτο μέρος, μετά διαφημίσεις, αμέσως μετά ο Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια Εδώ είμαι στο γνωστό μέρο. Στο γνωστό μέρο, χαίρομαι. Λοιπόν, ε, ένα παράπονο θέλω να πω στον Πολύ Γερό Πριν. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Με πολύ αγάπη και τεστροφιλία, α πούμε. Βγαίνει ένα παλικάρι εκεί πέρα, σε σένα που βγαίνει και κράζει, δε γενικότερα. Έχει ωραίου σκοπού, καταλαβαίνω, αλλά λίγο στον delivery, α πούμε, ξέρω το χάνει. Έλεγε για τι φεμινίστρε και τι έβριζε και τι έλεγε καθιόλου, ξέρω εγώ. Έλεγε και άλλα τέτοια πράγματα. Δεν έλεγε τις ε, τι φεμινίστρε γενικώ. Καταδείκνει την ιστερία γύρω από κάποιον. Και θέματα τέτοιου είδους. Αυτό το λέει εσύ. Εκτάζεται, <Κι> θέλω να πω, και αυτό που θα πίνει ότι λίγο να προσέχουμε όταν πάμε και βάζουμε ξέρω εγώ, το κουκέ, το δίκωνα, είναι προτευκτικέ δυνάμει, γενικότερα σε ιδεολογίε, σωστέ και ωρέε, που είναι ανθρώπινε, δίπλα από μιζέρια και από λέξει, οι οποίε είναι για άλλου ανθρώπου. Γιατί τα γεγονότα, αμέσω μετά δείχνουν ότι ζούμε σε αυτό τον κόσμο που θα πρέπει να υπεραστιζόμαστε τον άνθρωπο. Και έχει να βγαίνουμε και να κράζουμε και να μιλάμε και να λέμε, οι φεμίστε είναι καριώσει είναι εκείνο και άλλο.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 Εδώ πέρα του ανθρώπου στην Ελλάδα, δεν ξέρω έχετε αναλάβει ένα χρέο χωρί να το έχετε πάρει πάνω σα επίτηδε, αλλά επιμορφώνεται κάθε μέρα ας πούμε, αυτή την κοινωνία. Εκεί α το συνεχίσουμε έτσι, α κρατήσουμε ένα επίπεδο ψηλά και δεν είμαι εγώ στο επίπεδο αυτό, εσεί είσαστε αυτό το επίπεδο και θέλουμε να μπούμε σε αυτό το άτομο να πηγαίνουμε μπροστά. Και έτσι είναι, να σου πω κάτι. ήταν έτσι, τότε θα πηγαίνατε και θα αποθένονται το ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, ένα παράδειγμα. Γιατί θα τον αποθένονται το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και λέει μαλακίε, πάμε να κάνουμε το α, το β και το γ και δεν το κάνουμε. Και βλέπετε την υποκρισία πίσω από αυτό και την καταγγέλλεται. Επειδή τώρα έλεγε ο άλλος ε, για το σύζα, ας πούμε ένας ε, ακροατής. Τέλο, πάντων, ε, αυτό θέλω να σου πω. Να μένουμε αληθινοί, αλλά να κρατάμε ένα επίπεδο. Δεν χρειάζεται να ονόμαστε και να γινόμαστε το ίδιο με τους άλλους. Πήγες σε μια μουσικολογική ας πούμε έτσι ένα βιβλίο και τα λοιπά ήταν μουσικολόγοι διάφοροι και μας για έκπληξη στο τέλος ο άνθρωπος βρέθηκε μετά από καιρό στην αρχεία τους ποιο έγραψε το εμβατήριο της σημαίας Ποιος το έγραψε Αυτό που βάζεται Δεν θυμάμαι το όνομα Αλλά επειδή είναι Κερκυρέος αυτός yeah. Πρόκειται να μην έρθει τίποτα τώρα και θα ζητάνε δικαιώματα Να σε βράσω, δεν θυμάσαι yeah. τίποτα Τέλος πάντων Σπύρος δεν ήταν πάντα. Αφού είναι Κερκυρέος δεν θα ήταν Σπύρος Γι' αυτό μου είχε κάτσει Έλα, Μωρή, κάπου σε πέτυχα στο τελείωμα, ε! Περίπου, έχω κόμμα. Όχι, να θυμιακό, τι με τι κάνει, Μωρό μου. Έλα, Μαλάκα. Πρέπει να τοποθετηθώ. Όχι. Oh. Να πω, τοποθετηθώ. Ντέ <laughs> και καλά, ντέ <laughs> και καλά. Γιατί, Βε Μαλάκα, να πούμε αυτά που λέω, ανες αρέσουνε, μην τα βγάζει. Ναι, αλλά Λέρω, τα ακούω, να... τα όμω. Για, το... το... για το κοριτσάκι, Μαλάκα. Έχω βγάλει μια πρόταση, το κακόμοιρο το κορίτσι έπεισε σε μια συστυχία σε μια συναστρία, σε μια σύμπτωση μπουρδέλων, φιλεπάνω. Τρία μπουρδέλα, φιλε, Μία mm. ήταν η διοικήτρια η Πατσαβούρα που αντί να τη πιέλα μέσα το άφησε να φύγει το κορίτσι. Δεύτερο, ο Μαλάκα, ο τηλεφωνητής Ο Μούγκανο που δεν μπορούσε να πάρει σε κοκουβιά. Και, και τρίτο, το μπουρδέλο, ο Φρουρό, φίλε που στα αρχίδια του αυτό γιατί αυτό έγινε. Αυτό ήταν σταρχίδια του. Καλά, αυτό είχε άλλε business εκεί πέρα. Ρε Μαλάκα, αυτό στα του εγώ σου λέω το ίδιο το σκηνικό και λέει σταρχίδια μου που θα μου αποτάξουν γιατί να αποτιμήσει. Αντε γαμπηθείτε. Τι mm. ήθελε αυτό το μπουρδέλο εκεί που μπορεί να μου πει, δε, Μαλάκα. Τι ήθελε αυτό το αρκίδι εκεί εγώ αν ήμουρα θα του στα πόδια με τη μία. Για να μην σου πω στο κεφάλι, άντε. Στα πόδια με τη μία ρε που Πάς να σκοτώσεις την κοπέλα με το μαχαίρι. Εκεί ήτανε τρία μπουρδέλα. Τέλος, τι λέει. Τα πες. Έκλεισε μαλάκα. Όχι, ακούω, ακούω, εντάξει, ναι. Από την αρχή του τηλεφωνήματος λες για τρία μπουρδέλα, δεν είπες κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Λοιπόν, άντε γαμίσου, δεν είχε έμπνευση, γεια. Λοιπόν, θα σου πω και ένα τελευταίο, κουτάκι, και δεν με βγάλεις μαλάκα, θα έρθω κάτω και θα σε γαμίσω. όχι το έχω ξαναβεί πολλές φορές, θα το κάνω. Όλο λόγια.